Στίχοι 12-18. Το Ευαγγέλιο διαδίδεται παρά τα στισμενής συνθήκας του Αποστόλου. 12. 18 το ευαγγελιο διαδιδεται παρα τα μενίσης συνθηκας του αποστολου 12 θελω δε να γνωρίζετε αδελφοί ότι εκείνα τα δυσάρεστα που μου συνέβησαν μάλλον συνετέλεσαν εις πρόοδων της διαδόσεως του Ευαγγελίου. 13. Ούτως ώστε έγινε φανερόν μεταξύ όλης της φρουράς των Πρετοριανών και εις όλους τους άλλους κύκλους των κατοίκων της Ρώμης. Ωτι εξαιτία τη πίστη και τη σχέση μου με τον Χριστόν, ερήφθη στην φυλακή δεμένο. 14. Και οι περισσότεροι από του αδελφού ενισχύθησαν στην πίστη του προ τον κύριο και απέκτησαν θάρρο από τα δεσμά και την φυλάκισή μου, ώστε να έχουν τώρα περισσότεραν τόλμην για να κηρύττουν άφοβα των λόγων του Ευαγγελίου. 15. Και μερικοί μεν εν κηρύττουν των Χριστών και ένα καφθόνου και έρηδο προ επειδή δεν ανέχονται την επιρροή μου. Μερικοί δε κηρύττουν και από αγαθήν καρδίαν και πρόθεσιν. 16. Άλλοι μεν αποφατριασμών και κομματισμών κηρύττουν το Χριστόν, όχι ειλικρινώς και με αγνά ελαττήρια, αλλά διότι φαντάζονται ότι θα προσθέσουν θλίψην και μεγαλύτερους κινδύνους στη φυλάκησήν μου. Δεκαέπτα. Άλλοι δε κηρύττουν εξ αγάπης, επειδή καλά ότι έχω προορισμό και αποστολή να απολογούμε και υπερασπίζω το Ευαγγέλιο, και εξ συμπαθία προ τα δεσμά μου, φιλοτιμούνται να υποβοηθούν το έργο τη Αποστολή μου. 18. Ιδού λοιπόν, γιατί σα είπα ότι οι εθλίψει που περνώ συνετέλεσαν στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Διότι τι πρόκειται να συμβεί, τίποτε άλλο εκτό του ότι με κάθε τρόπο, είτε υποκριτικό και με προσχήματα, είτε ειλικρινό και με ευθύτητα, ο Χριστό κηρύτεται. Και δια το γεγονός τούτο χαίρω, αλλά και θα χαίρω.